Καλησπέρα και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον ελληνικό Διαφωνικό σταθμό του Λονδίνου μία από τι νεότερε και πλέον αξιόλογες ελληνικέ φωνέ. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντα του μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο που τον ακολουθεί και τον στηρίζει σε κάθε του βήμα ω σήμερα. Βρεθήκε και πάλι κοντά μα εδώ στο Λονδίνο για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια, ενώ πρόσφατα ταξίδεψε τα τραγούδια του σε πολλέ γωνιέ τη Ελλάδα. Ο Μάης του 2008 τον φέρνει για άλλη μια φορά στην πόλη μας, στην ερχόμενη Κυριακή, για μια και μόνο εμφάνιση στο Χάμες Μυθαπόλο που αναμένεται με ανυπομονεσία από τον κόσμο που τον αγαπάει. Απόψε φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντώνη Ρέμο. Α είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή λίγο για μένα. Πριν αλλάζα ζωή, και όσα θεωρούσα δεδομένα. Α είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην σ' αφήσω. Να κάνω πίσω και σαν τον ανεμό στου δρόμου τριγυρνώ. Με ένα φιλί και ένα τσιγάρο θα νικώ. Σε αγκαλιές που και Μου θυμίζουν πάντα εσένα Κι αφού σαν άνεμο Στα γκρέμισα όλα πια Στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά Το ένα για σένα μη μια συγγνώμη Το άλλο θα Αντώνη καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας εδώ στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου. Είσαι καλά? Και εγώ χαίρομαι, καλησπέρα από την Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, θα να τα λίγο στο ραδιοφρόμε και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναβαίνω λεπτά από ένα χρόνο ή δύο, από δύο χρόνια αν καλά. Και θα χα... θα... χαίρομαι πολύ που έρχομαι ξανά και θα βγουν για όλου του φίλου μου και Κι εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, και ξέρω ότι πολλοί κόσμοι επίση σε περιμένει με μεγάλη ανεπομονησία. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα να σου κάνω την εξή ερώτηση. Είσαι κοντά μα τουλάχιστον δισκογραφικά τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ τραγουδά ακόμη περισσότερο από τόσα. Με αυτή λοιπόν την προπηρεσία, πώ αισθάνεσαι πριν βγει στη σκηνή μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό, το οποίο όμω έχει και τι ανάλογε απαιτήσει από εσένα, τι ανάλογε προσδοκίε. Σίγουρα ο που κάθε φορά που έρχεται και βλέπει να τέχνη, έχει και ανεπομονησία και. Δε ευθυσιασμό και οι απαιτήσεις όταν το πρόβλημα έρχεται και η Ραϊμπλότη Εγώ θέλεις μετά από τα χρόνια φανά ασχολούν με το βραβούδο και τα όσα φανά κάνω δυσκολογική καρδιά και τελευταία ο κόσμος είναι ο βραβούδος Ενώ μπορώ να πιστεύω ότι πλέον τα πράγματα η εμπειρία μου και η ασχολησία με την επαφή με τον κόσμο να κάνω ίσως να φτάνουν πολύ πιο άνετα όποτε και να τραγουδάω όποτε να βλέπω σε σκηνή, να τραγουδήσω. Παρά αυτά θα... δεν σου ότι κάθε φορά που βγαίνω πάνω στη σκηνή υπάρχει ένας κόμπος, υπάρχει ένα Έχει μια πρώτη που αισθάνομαι σε σε στιγμ, στιγμές με το που λέω το πρώτο σίγουρα μετά πιο καλά. Αλλά σίγουρα θα το στη ψυχή και στη στεμάχη, μετά από. Είναι το συγχώμα τραγωδιού, συνεχίζει να και δεν θα πάω στην αγάπη Είναι κάτι σαν τον ενθουσιασμό και την αγωνία του ξεκινήματος, δηλαδή, κάθε φορά. Ναι, γιατί για όλους από τους λόγους μπορώ να αφήσω ότι ο κόσμος, επειδή θέλω να, πραγματικά να περάσει πολύ ωραία, έχω άγως, ε, το να κάνω μια καλή βαδιά, ώστε ο κόσμο να, να περάσει όμορφα μαζί μου και να πει ότι εντάξει δεν, δεν πήγανε οι δυο και. Έτσι και αυτή ευθύνη αυτό δηλαδή κάθε φορά που κόσμο να μια Να Α μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω. να σταματήσω, να σταματήσω τα θεμένα στο σταθμό. Μπορώ να σου μιλήσω μόνο από τι δικέ μου τι εμπειρία όταν έχω βρεθεί σε δικέ σου εμφανίσει που πραγματικά ο κόσμο είναι πάντοτε κατανουσιασμένο όταν φεύγει. Τον κερδίζει πάντα. Θα θέλω όμω να πάμε σε μια άλλη εποχή, τότε στα, στο ξεκίνημα, στα πρώτα χρόνια, που για πρώτη φορά ανέβηκε στο πάλκο στη Θεσσαλονίκη. Τότε λοιπόν, τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί μπροστά σε ένα κοινό και να εκθέσει το ταλοντό. Και εντάξει, πίσω εξή μου <Το> <Το> την καριέρα σίγουσή, οτιδήποτε τέμα τη ζωή, ή οτιδήποτε κι αν κάνεις σιντερνή δε αθλητισμό δε δεν δε έχει περιφέρει να σκεφτείς τι κάνει για την φιλιά απλά απλά το κάνει, δηλαδή είναι αυτό ο νερικός αθλητισμός ο σε παιδί μου φαίνεται ότι ένας παθί να μπω μες στη μάχη και δεν με νοιάζε να πεθάνω αν αρματιστώ, αν κάνω οτιδήποτε έρχεται η παιδική αθέλεια, αν θέλεις Πάντα όμως με σοβαρότητα και έτσι, ε, ε, χωρίς να κάνω πολλιότητα, χωρίς να κάνω δάγμα στα λάθη που η διαδοσία ίσως να μην είναι αργότερα. Ε, πάντα με, με, με σεβασμό και με, α, με αυτογνωσία αυτο, στην κίνηση, αλλά πάντα με έναν υπέρ με τον έμπαινα πάντα στη φωτιά και έλεγα ότι όχι για να κατακτήσω το νερό μου, απλά γιατί Αγαπούσα και αγαπάω αυτό που κάνω και θα τα αγαπάω με την ζωή του τραγούδι και τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο ογκρότης που μου ακούλευε κάτω περνάει μαζί μου κάποιες στιγμές καλές. Χαμογέλασε, πάει πέρασε Ότι έγινε έγινε μωρό μου Τώρα εγώ είμαι εδώ να σου τραγουδώ Να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ Χαμογέλασε, πάει πέρασε Ό,τι έγινε, έγινε μου εδώ να σου τραγουδώ, Να σου λέω το πόσο Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα χρόνια στη Θεσσαλονίκη που σαν παιδί ακόμη δοκίμαζες τα νερά Μετά λοιπόν άρχεσαι στην Αθήνα και η πρώτη σου εμφάνιση ήταν στο πλευρό ενό πολύ μεγάλου ερμηνευτή Του Δημήτρη του Μητροπάνου Όπως και κοντά στον Στέφανο Κορκολί και τον πρόωρα και πρόσφατα χαμένο τον Μάριο Τόκα πρέπει να ήταν μία μαγευτική εμπειρία αυτή για σένα. Κάθε παιδί που είναι στην επαρχία και που μεγαλώνει στην επαρχία και προσπαθεί να βρει ένα καλύτερο που το όνερο το μεγάλο είναι στην Αθήνα για να ανοίξε αφαιρά του. Εγώ, αν δεν είχα το όνερο μου ήρθε πάρα πολύ νωρίς, ήρθε στα 23 χρόνια μου την πρόταση, αλλά συναντήθηκα γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα να πατήσω πιο σταθερά αυτά τα πόδια μου και μετά από 2 χρόνια, τα 95, ξανά έγινε κρούση και νόμιο και, και κάτω και κάτω, ήταν μια μοναδική χρονιά γιατί ξαφνικά βρέθηκα, εκεί που με παιδιά που ήταν εκεί στην ηλικία μου και που ήμασταν έτσι στο ίδιο καριέρα. καριέρας. Στην τσεκκίνημα. Να κάνω πρόβο με έναν διμήριο μου το πάνω, να μεταγουλήσω τα αγούδια του πολύ μου ε, Μάριου Φόκα που και... Δυνα... Ε... Πολύ και... εκεί και μια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζωή πολύ για το χαμό και δίνω έτσι και μια πρόσκληση αυτή τη ότι τα παραγουδάω πάντα τα παγούδια και θέλω και να είμαι και εγώ να σας πέσω και θα δίνω μια μιχή αυτή τη του Μάρη, το το που που και Βρίσκεται <σοφίλοι> δίπλα σε έναν Εβδομάδα, δίπλα σε έναν Μάρκο Κόκα, δίπλα σε έναν. Και... Γιατί όχι τους θέλουν τον ένας τον τον τον τον τον τον ένα τον ένας ένα τον τον τον τον τον και τον τον τον τον τον και τον τον τον τον τον τον τον τον τον μου τον τον για μένα ήταν και θα ο, ο μου έχει ανοίξει το δρόμο και μου έχει διδάξει ίσως τα περισσότερα μυστικά όλου και έτσι, για να... Δεν θέλω να Όχι, πραγματικά τα χρόνια που ακολούθησαν έφεραν πολλά εξαιρετικά πράγματα για σένα. Πολλέ αγαπημένο φωνέ ήρθαν δίπλα στη δική σου, ο Γιάννη Σου πάρη όπω είπε, η άλκη Πρωτοψάλτη, ο με την Άρκηστη, το Ιεροντανά, ό,τι και να πω έχεις είναι λίγα είναι λίγα τα λόγια που μπροστά στα συναισθήματα που θα ήθελα να περιγράψω Σε καταλαβαίνω. ανθρώπου. κάνω τους συνθέντες, εγώ θα το είχα δείξει, φοβάμαι ότι εύθερο και να ξεχάσω κάποιο και το Γιάννη τον Σπανό, τον Αντώνη τον Μαρδί τον τεράστιο που συνεργαστήκαμε και συνεργάζομαστε και θα συνεργάζομαστε από Σπάρωδά, σου... το Πανεπτάκιο Σταμάτι, τον Χρήσιο, τον και βέβαια, τον ίδιο Κεβολάκι, όλε αυτέ οι στιγμένε μαζί του ήταν πραγματικά μοναδικέ και Με Με έχουν οδηγήσει Μέχρι τώρα σε αυτό το, το καρδιά Μέχρι το σήμερα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σε ερωτήσω, ήθελα να ξεχωρίσω από όλε αυτές τις πραγματικά πολύ αξιόλογες συνεργασίες που δεν είναι μόνο αξιόλογες λογονομάτων αλλά είναι και αξιόλογες από αυτό το οποίο δημιούργησαν. Δηλαδή τα τραγούδια που είπατε μαζί, οι εμφανίσεις που κάνετε μαζί, πραγματικά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένε και πάρα πολύ όμορφες. Να <συμή> πραγματικά Βεύτε. και εμεί μαζί σου. Ήθελα λοιπόν να ξεχωρίσω δύο από αυτέ τι συναντήσει με δύο ανθρώπου που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικού και που έχουν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη σχέση με το κοινό εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα τον Κώστα τον Χατζή. Ήθελα να σε ρωτήσω από την εμπειρία των κοινό σα εμφανίσεων να μου μιλήσει λίγο <συμή> για τον άνθρωπο, τον ερμηνευτή, τον... αυτό τον ποιητή, το, το, το, όλο το πακέτο που λέγεται Κώστα Χατζή. Πρέπει να ήταν πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία. μια <συμή> μόνο. Ο κόσμο θα το κάνει και το παραδείγμα για σαν τη θάλασσα. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκομαι εδώ πέρα στη θάλασσα και εμπλέκομαι από τον ήχο τη θάλασσα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούγεται βέβαια. Ε, και, ε, είναι ο κόσμο λοιπόν, που είναι ε, καθαρό, ε, γαλήνιο, τριγτικό ε, ε, Είναι ολοκληρωτικό. Εγώ πραγματικά. Τον ευχαριστώ που για αυτές τις θυμές μέλησα μαζί του και δεν θα ποτέ αυτή και πιστεύω πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά όπως τα ίδια και αν να ξαναδαμώσιμη. Το εύχομαι και εγώ πραγματικά. Είχομαι από πολλοί κουβέρνες όταν ναι λέμε και λέμε ναι. Για να κόσμο ο είναι σαν τη θάλασσα. Ωραίο, πολύ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και όλοι αυτοί που σε σικράμανε Απόψι να τους κοιτάξεις Α, σου φανούν τόσο ασημαντή Που στη στιγμή θα του ξεχάσει <Σιούργι> Αν λοιπόν ο Κώστας Χατσής είναι σαν τη θάλασσα, θέλω να μου βρεις μία λέξη για τη μαρινέλα. αυτή την τεράστια φωνή. Κι έφτια, η μαρινέλα λοιπόν, βλέπετε τίποτα της Μαρινέλλας και στα στιγμή έτσι που τα λέω, μα είναι σαν το ουρανό λοιπόν, είναι η θάλασσα του ουρανούς δηλαδή να, να είναι ουρανός, είναι ο Λάκεος. Με αγκαλιάζει μέσα του, μέσα ουρανός μας έχει όλου με αγκαλιά του, άγλιος με τις καταιγίδες του, με, τις, με, τη, με, με το ουράνιο τόξο του, με το, το βασίλεμα του, με το χάραμά του, με, τη, με του. το μοσό του, με την ξαστεριά του, ότι είναι ουρανός. Και εκεί που εκεί που ενώνονται, θα το ουρανός, εκεί είναι η συνάντηση δική του γιατί και μας, πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ η στιγμή που βρεθήκαν αυτοί οι δύο καθητές και από παραλίγο να βρισκόμουν να, να και εγώ έτσι κοντά τους πριν από πέρυσι ε, γιατί κάποια στιγμή κάναμε πρώτα στον κόσμο κρατίας δευστυχώς είχε κάποιες ταξιποκράσεις ε, που δεν μπορούσε να πει ε, αλλά παρόλα αυτά για μένα η Ναρνέλλα είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή μου και, ε, θα είναι βήματα τη της ό,τι χρειαστεί ό,τι θέλει από μένα, Γιατί η αριά του μου και αυτή απλά με λόγια και στις νοσοποτήρες του Έχετε συνεπάρξει ως τώρα στην σκηνή για δύο χρόνια, έτσι δεν είναι Δύο χρόνια, δύο, δύο πάρα πολύ σημαντικά φορές τη ζωή μου Δύο που... σημαντικό Έντου νεοσκαλυτέχνη και τέτοι έντου νεοσκαλυτέχνη Έντου Τα λόγια είναι Περίτα Την ώρα που χωρίζουμε Μια Μιαζού... τρίαντα φύλλα Α, ούτε ξανά μυρίζουμε τα λόγια είναι περιττά. Να σπού, αμένα, αυτό ακριβώ μου αρέσει σε σένα: Ότι προσεγγίζει του ε, ανθρώπου που έχουν κάνει σημαντικό έργο στο ελληνικό τραγούδι και του προσεγγίζει με, με μεγάλο σεβασμό και αυτό φαίνεται από την ερμηνεία σου και από την ε, παρουσία σου στο πλευρό του. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ε, και όλο ο σεβασμό τη ζωή, δηλαδή ο σεβασμό, είναι, είναι μια δύναμη που δεν μπορούν να την καταλάβουν. Αυτή που δεν σέβονται, να καταλάβουν πόσο μεγάλη σημασία έχει το να σεβαστεί ε, τον συνάδελφο πόσο. Τον εχθρό σου, τον αντίπαλό σου. Δεν είναι φόβο. Ο συμβασμό είναι μια αρετή που. είναι πολύ πολύ εκείνη για τον άνθρωπο. Πιστεύει λοιπόν πω τα νέα παιδιά σήμερα που ξεκινούν να βρουν το δικό του δρόμο στο τραγούδι έχουν παραδείγματα ερμηνευτών τόσο σημαντικών όσο εκείνος που είχε και εσύ και μετά ευτύχησε να τραγουδίσει μαζί του. Κοίταξε, όποιο θέλει να μπει τα μάτια του και να δει παραδείγματα θα βρει. Αν δεν θέλει να δει δεν τα βρίσκει ποτέ. Απλά που κλίνεται μέσα την το... καθημερινότητα σε αυτό το κυνήγι του ανηλαίου το και κυνήγι της καταξίσεις και ε, αναγνώρισης το να γίνουν αναγνωρίσιμοι όχι, και όχι επετυχημένοι. Έχει μεγάλη δε φορά το να γίνεις τετυχημένοι σε Και κοιτάζει να γίνουν αναγνωρίσιμοι και τρόπο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι, ίσως είναι δε, ε, το πιο σπιρό πράγμα μετά την σκράτημα, γιατί μετά την αναγνώριση είναι σαν να τους στείγουν και αν σε πάνω θα την εμειμένω δεν έχει αυτή η δεν έχει ουσία και δεν έχει... Αν δεν γίνεται με τις σωστές προθέσεις δηλαδή. Εσύ πάντως ως τώρα στην καριέρα σου, Αντώνη, έχεις πει όλα τα σωστά είναι. Έχεις συνεργαστεί με κάποιους εξαιρετικούς συνθέτες. Αν έχω πει τα σωστά είναι ή τα σωστά, όχι πάντως Βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, και για μένα, θέλει σε... ε, αν είχα τη δυνατότητα να ξανακάνω την αρχή, τι επιλογέ μου θα ήταν ακριβώ χειρό. Χρήστο Νεκορόπλου, Σταμάτη Πανουδάκη, Γιάννη Πανό, Μιμισ Πλέσε, Αντώνη Βαρδί. Νομίζω αυτά είναι πολύ σωστά, ναι. Πόσο λοιπόν δύσκολη είναι για να τραγουδιστή να βρει την ισορροπία μεταξύ τη εμπορική αναγνώριση τη δουλειά του, αλλά και του διαχρονικού τραγουδίου. Ε, Σίγουρα ότι όλα αυτά <Τοίησαι> ε, από, από την προσωπικότητα του καθενός μας. Αν λοιπόν προσωπικότητα δεν μπορεί να αντιληφθεί κατα... και πρέπει να ξεχωρίσει τη διαδίδα σου, θεωρώ ότι δεν έχει και μεγάλη διάρκεια. Άρα η διάρκεια και η δεν συμβαίνει πέρα οποία δεν συμβαίνει. Τα επιτυχημένα πράγματα, δε πράγματα, δε πράγματα είναι, είναι και εμπορικά και, και ποιετικά εκρήμιοι πλέον σε αυτό το διαδίκτυο. Δε, και τα κρίνει να φέρνει στο του καθενό μα. Πέρα πάντως από την ε, οικονομική αναγνώριση, την εμπορική αναγνώριση μιας δουλειά, τι είναι αυτό που κάνει το τραγούδι, Ένα τραγούδι να αντέχεις στον χρόνο. Ποια είναι αυτή η ποιότητα που το κάνει διαχρονικό, Μόνο η αλήθεια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην αλήθεια και πιστεύω σε έναν που συστατικό... μ... μ... μ... κρατάει. Πολλά χρόνια αυτοί αλήθεια. Ήστε, ξέρω, για να μην... Ότι αληθινώ, μένει κι και μου είναι και μπορούμε να τα Είναι και ίδια η αλήθεια μία διαχρονική αξία. Έτσι δεν είναι, <laughs> α? Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τραγούδι, χωρίς μουσική. Οτέ, οτέ, οτέ. Όχι μόνο εγώ, αλλά αν πούμε μια μέρα τη ζωή σου χωρί μουσική, χωρί να ακούσει κανέναν νιχτό, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να το καταφέρει Τι είναι λοιπόν το τραγούδι και η μουσική στην καθημερινότητά μα. Λοιπόν, κοίταξε και αυτή είναι ο Ιωσήφ Σπουδαίδη, η θάλασσα είναι μουσική. Είναι μια ιδιαίτερη ιδιαίτερη. Μάλιστα. Εγώ πάντω θα χαρώ πολύ τώρα που θα έρθω πάνω στο Λοδίνο να τα πούμε από κοντά με όλου και βοηθούμε στη και θα δώσω το το αυτό για να κάνουμε μια βραδιά μοναδική. Είναι έναν για αυτό την το βεβλού την Κυριακή. Ωραία, πες μας, λοιπόν, τι για αυτή την βραδιά που θα βρεθούμε στο Χάμες Είχομαι, θα το με αυτό, βραδιά, ε, από, από ε, που Επιλογές από τους συνεργάζοντας που μου κάνω Μυσικές επιλογές που σκεφτείω ότι πρέπει να πω στον κόσμο Και γενικά πράγματα τα οποία Πέρα λοιπόν από την συναυλία που έρχεται, ετοιμάζεις κάτι άλλο για το καλοκαίρι? Όχι, γιατί ετοιμάζω, το, δε, ετοιμάζω την προσωπική μου, τον επόμενο μου εκεί για τα Και ετοιμάζω και έτσι και για τον... τον επόμενο σημώνα τις σημερινές μου εμφανίσεις ότι που είναι κάτι το που γίνω όλου τα εικόλικα yeah. σε όλους τους υπόλοιπους σημώνες Θα μόνος τη φορά, δεν θέλω να υπάρχει κάποιος παρτινέας συγκεκριμένος αλλά θα υπάρχει επαμήγγμα πολλών πραγμάτων Δεν μπορώ ακόμα να πω κάτι σημώνα, αλλά πιστεύω ότι μάλιστα. Θέλω το καλοκαίρι, το βάζω και στο σχήματα της σημερινής εφαρμογής και βέβαια του κενού δίσκου. Πότε θα εκείλουν ο συγκεντρωτικοί δίσκοι; Πιστεύω μέχρι τον σε όπως σου έλεγα Αντώνη στο ξεκίνημα της κουβέντα μας υπάρχει πολλοίς κόσμος που πάντα περιμένει με αγάπη και με αγωνία το επόμενο σου βήμα και τα επόμενά σου τραγούδια. Εδώ στο Λονδίνο ξέρω ότι υπάρχει πολλοίς κόσμος που θα είναι και κοντά σου την ερχόμενη Κριακή. Έχεις κάποιο μήνυμα για τους ανθρώπους? Σωχεία πάρα πολύ και και και και για τους για όλη, όλη την αγάπη που μου έχουν δείξει, όλοι τους στίχους που μου έχουν δείξει μέσα εδώ, από, από την παρουσία του μεθανείς του τένα και θα θεωριστούμε να, να μην τους από ποτέ. Μάλιστα Αντώνη, κάποτε θα φτάσουμε λοιπόν, στο τέλος της σημερινής μας συνομιλίας. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σου και να σου ευχηθώ καλή δύναμη να ό,τι κάνεις. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε περιμένουμε την Κυριακή και καλή σου επιτυχία. Γεια. Yeah, yeah. χαρά. Έχω μονάχα μια ψυχή με στο δικό σου το κορμί. Φίλε και φίλοι, απόψε είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Αντώνη Ρέμο. Μπορείτε να ακούσετε και πάλι αυτή τη κουβέντα στη διεύθυνση www.elinicotragούδι.com. Ευχαριστίε για την ακρόαση, καλή επιτυχία στον Αντώνη Ρέμο, ευχέ για ένα όμορφο απόγευμα και καλή διασκέδαση την ερχόμενη Κριακή στο Χάμε Μηθαπόλου. Από τον Μιχάλη Γερμανό, για χαρά. <Συνέβαια>